Γεια σου αποστόλη. Για... Από τη Θεσσαλονίκη, Μην μικρή. Έλα μικράκι. Βρε μου κανόμα έτσι να σου λέει όφιλα, μυγκιά με το δικό μου. Λάουρα. Ε, σοβαρά τώρα. Τι σοβαρά. Δε σ άρεσε το Λάουρα. Όχι, καθόλου. Γιατί, Τζέσκα. Σόλδη. Θέλει ζόντι. Θα ετιμώνεται η, η μικρά τη θεσαλονίκη, τέλο πάντων. Πήρα να σου χαραμίσω λίγο το χρόνο. Γιατί σχολάσαμε δύο ώρα σήμερα. Ε, γιατί είναι η αθλητική μέρα. Όχι, να. γιατί δεν έχουμε καθηγητέ οπότε. Έλα και μένε πώ κάνει έτσι. Δεν μα μοιάζει. Έλα μου, κοπέλα μου Έλα μου, κοπέλα μου Έχεις την τόσο, όπως λέει, τη γωνιά Δεν θυμάμαι Έχεις την τόσο γνωστή γωνιά Έλα μου, κοπέλα μου Να διώξεις την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 Ήτανε δίπλα ένα άσπρο αυτοκινητάκι με μπλέπινα και δούλα του σου και κόντεψε να ένα έμφραγμα ο άνθρωπος. Ήταν τόσο αστείο. Γιατί να ξεμπερδεύουμε. Μιλάμε ήταν φανταστικό. Να το πω λίγο για το χωρό χρόνο το τότε. το πες αλλά τα μόνο σου, είναι σαν να αυτοικανοποίησαι, τι να το κάνω εγώ. Εδώ δεν είναι για αυτοικανοποίηση, εδώ είναι για να γίνει το σεχ. Επιμενίδιος ύπνος υπάρχει, όχι ταξίδι να δούνε να κερδίσουν το λαχείο. Δηλαδή παράδοξο διδήμων αυτό έχει αποδεχθεί. Δεν έχει αποδεχθεί ο ταξιδιώτης από το μέλλον. Αυτό μέρος. που μου λες τα ζώδια θα κάθε τόσο το δεν το αντέχω. Αμάνω τους διδήμους, έχει κολλήσει. Έτσι τα κρυάρια είναι. τίποτα, ε. Τα γυρίσει εδώ ο άλλος, θα βρει παππούδες εμάς. Ο ζυγός, α, η τίποτα. Λοιπόν, όχι, τα Είπα, λες τα ζώδια α. Επίση, θέλω να πούμε στο Μαρκόνι να κάνει κανάλι στο YouTube για να τον ακούμε. Μην του λε τέτοια, παιδί, ναι, παιδί μου, θα κάνει. Ε, λοιπόν, ξεκόλα. Πιστάρω. Εγώ θα κάνω subscribe. Ε, όλοι βλαμμένοι μαζευτείτε, ή... μ, μ, μαζευτείτε. Κατάλαβα. Έλα, και να σου και κάτι. Έλα. Έχω να σε πάρω κανένα χρόνο γιατί μου έχει δημιουργήσει ψυχολογικό, έτσι. Να το ξέρει. Γιατί. Αλλά εξαιτία σου το όλησα κιόλα. Να το ξέρει Ναι, γιατί σου έλεγα εγώ εδώ πρώην Λονδίνο και μου λε, Μωρί, δύο χρόνια στην Ελλάδα πού αποφάσισε, πού είσαι Σωστό. Καλά σου έλεγα. Και το συνειδητοποίησα ότι είμαι εδώ. Άντε, Μα είσαι εδώ και σε χάνω. Ναι. Ναι. Βλαμμένο είσαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι σε βλαμμένο, το ξέρω. Πήγα να κλείσω την ανοιχτή ακρόαση, ρε, για να σε ακούω καλά. Να σου πω. Γιατί είσαστε κι εσύ κι άλλο, ρε, Η εικόνα δεν είναι το παν. Τώρα αν τα έχει κάνει πουρτόνιο τα υπόλοιπα, τι πρόβλημα έχει εσύ να πούμε. Η εικόνα, το παν η εικόνα. Αν δεν έχει υγεία, δεν έχει. Αν υπάρχει τόση ανήλικου και αυτά, ται να Η εικόνα είναι το παν, ρε, φίλε.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 Ε, ε, κάτι άλλο τελευταίο. Είσαι ένα υπέροχο. Πού? Πού, ρε Μαλάκα? Δίπλα, στο σπίτι μου, δίπλα. Στο φεστιβάλ. Ναι, ρε φίλο, στο φεστιβάλ. Είχε έρθει. Ναι, Μωρή Λουλού. Και Είχε... δεν ήρθε να μου μιλήσει, Μωρή Λούγκρα. Τι να σου πω, ρε, Μαλάκα, μου ήρθε με τη μάσκα τώρα και την αυτοί. Έχω το προνόμιο να σε έχω δει να πούμε κανονικό. Αντε γαμί σου. Δεν έκανα την εικόνα μου. ρε Με το τσουλούφι, τι να κάτσω. Να κάνω. Αντε γαμί σου. Άμα <laughs> θε να πληθωρώτε τα τετ. Να το. Πέρε καλά, άρεσε. Ναι, ρε, Μαλάκα, είναι δυνατόν αφού περίμενα και τη λαμπέντη και το ακ Θα έρθω ρε φιλιάς τα γεια φιλιά <μήλυς> φίλε μου, γεια σου Γεια σου. Καλά εσύ. Εσύ έπαθα μια φλάκα σήμερα με μια άλλη κολόγια, όπως αυτή που έλεγε για το ΕΑΜ <συρίζει> Αυτή τη στιγμή έχετε μια εκπομπή Είναι κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ Πείτε στο δημοσιογράφο να κάτσει να διαβάσει ιστορία Και θα δει ότι αν Είμαι στα στην ανάλυση στον περίπτω. Έχω πάρει την εφημερίδα και διαβάζω το πρώτο κάτω από ένα σκαλοπάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Και γράφει α πούμε ότι ο Λάωστέ δωρεάν υγεία και παιδί, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώ. Και ξαφνικά ακούω από πίσω μου, μια κολόδια και λέει, ρεφαλυμια όλα τέτοια θέλετε. Τι να μα δώσει το πρώτο πούργο φτιάχνει. Γυρνάω τη βλέπω. Τι λένε μου ορικολόγια τη λέω, καριόλα. Λέει, είστε μόνο γι' αυτό και για το κοσρβολούπου. Λέω το κοσβοκού το έχω βάλει στο νερό. Κανόνα τη πορεία σου. Εκεί δεν θέλει. Αμείσε απάντηση. Έλληαν και, και, και μου λέω, ρίπερας, εσύ, μου λέει, είναι. Ε, ο δικηγόρος μη τη βρίζεις. Λέω σοβαρά το λες τώρα Μα είναι επιχείρημα αυτό ότι είναι δικηγόρος. Έλατε, ναι, ναι, να μην τη βρίσουμε την κυρία. Και μετά πήγε στην εκκλησία να κάνει το σταυρό της. Αυτό. Ε, τότε σώθηκε. Αλλά θα ήμασταν μονακό ωστόσο. μου θυμίζουν όλα αυτά που γίνονται. Όχι. Ένα περιοδικό πάρα πολύ ωραίο, ένα κόμικ που διάβαζα μικρός Τη βαβούρα. Το is no good. Oh. Να γίνω χαλίφης, στη θέση του Χαλίφη. Μαλακτική διάβαζες Διάβαζε βαβούρα και Και ο χαλίφης ήταν πιο μαλακά από το Χαλίφη. Ο Χαλίβη ήταν πολύ καλός Αλλά ο άλλο ήταν πολύ που. Ενημέρωσέ μα. Το έχουμε δει, παιδί μου. Το έχουμε δει στο Ζάχο Δόγκανο.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 Ναι, για του μπα. Δεν δε, θέλω ναι. να εκπλήσει τώρα. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Αυτό ο Χρυσοχοίδη γιατί δεν παρετείται. Γιατί να παρετηθεί, παιδί μου, δεν είναι συμβατό με το είναι, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και η αλήθεια είναι που είναι. Δεν θέλω να έχει όχι Στη Μητσοτακοκρατία δεν υπάρχουν αδίέξοδα. Όχι, κανένα. Τέλο.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 Ναι, καλά είναι. Ναι, nice, να το θυμάσαι. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πραγματικά δεν περιμένα να είσαι εδώ. Περιμένα να χειρουργηθώ άστα να πάνε και να πάτε στην αναμονή. Από ό,τι είναι ακόμα αναμονή, μια χαρά το χάρηκε. Ε, βέβαια. Mm. Ε, Έχει τουλάχιστον ξεκάθαρη. Μια λίστα χειρουργείου από 25 Απριλίου. Έλα, μωρέ, πήγαινε περίπωμα. το απόγευμα να τα κουμπίσει να γίνει. Πήγαινε σε ένα ιδιωτικό τόση προσπάθεια κάνει κυβέρνηση. Ε, Αφίδα να ευχαριστώ το κράτο. Το, το σύστημα προφορά είναι όρθιο όλη ώρε! Μην το πετύχω αυτό τον άδωνη. Αχθησα αχ, του κάνω. Δεν μπορεί να φανταστήσει τι έχω περάσει, πραγματικά. Είναι το 8ο χειρουργείο, έχω πραγματικά φρικάρι. Είμαι σε άφηρια η κατάσταση αλλά εντάξει τουλάχιστον. Τι να πω, με πεί ο κακομοίρη του γιατρό να μου πει ότι ξέρει έπρεπε να σε βάλω, Ιούλιο, τα μισά χειρουργικά τραπέζια από 8 πήγανε σε 4, μία σχολή. μια χολή μου λέει: Πα πίσω. Ωραία. Άστα να πάνε. Πίκρα μεγάλη. Χάρηκα που σα άκουσα. Μπράβο σα. Και πολλά φιλιά στο το Και σε παρακαλώ, Αποστολή. Αφιέρωσε κάτι στην αδερφή μου, τη Σοφία. Ε, τι Τιμωρή, πε συγκεκριμένα. Πρέπει μία με δύο να τη μιλάω. Καλά σου κάνω. Μην τυχόν και σε χάσει. Σωστό. Έλα να σε καλά. Πολλά φιλιά γεια. Υιλιά, γεια. Κάπο τώρα μου, πόσα τετραγωνικά ήταν το Μπουχάρα που πήρε η Ολγίτσα Τι εννοεί, το Μπουχάρα, να μάθουμε να μιλάμε μήπω, ή Μπουχάρα. Α, ή Μπουχάρα, χυμαρή! Το Μπουχάρα, μπουχάρα βλάπτο. Έχει πατήσει πότε πάνω σε τέτοιο. Με τα πόδια, με την πατούσα, όχι, αν αυτό εννοεί, με την πατούσα, όχι. Έχω κυλιστεί. Α, έχει κυλιστεί. Ναι. Ωραία, και αυτό χρήσιμο είναι. είναι σαν καζόν. Τόσο παχύ, λοιπόν, γιατί θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Πόσο νοικιάζουν οι καθηγητέ, οι τώρα που πήρε 780 ευρώ την Καρσονιέρα. Και θα τετραγωνικά η Καρσονιέρα. 450 ευρώ, 27 τετραγωνικά 450 ευρώ δεν νομίζω κανένα 50 άριχο και είναι 23 τετραγωνικά, 22 ίσα ίσα Εντάξει Τέλει μπουχάρα μέσα Τέλος πάντων, Για... και σε κάθε περίπτωση τους περισεύουν λεφτά, τι θες να πεις Εντάξει ρε εγώ παραπάνω να πούμε και δίνω, ναι, οκ, okay. δίνω από μένα, τις δίνω εγώ Δεν θα ε, δε δε βγάλουμε, δε. Ε, κακώς μπήκα σε κουβέντα, δεν θα βγει νόημα, γεια Αποστόλης. Ναι, ναι. Ναι, αποστολή μου. Είπε ο γιο μου ο Θανάσης, Ότι πάτε κάθε μέρα και χειροκοτάτε για να βγει η κεροβασίδη αρχηγό. Ποιο χειροκροτάτε? Κάνετε ότι θα σα βάλει λέει στο δημόσιο. Ποιο μωρέ. Εσύ είμαι το Θανάση, το γιο μου. Ναι. Θα βάλει λέει, στο δημόσιο. Θα μα βάλει, ναι. Τι αλήθεια. Ναι, παιδί μου. Αυτή η γυναίκα δεν κάνει για αρχηγό. Σα κοροϊδεύει όλου. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εσύ είσαι η μαμά του Κώστα στο ασενικό. Ναι. Είμαι η μητέρα του Κώστα. Δεν έμεινας από όλοι. Εσύ είπες στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άγωνη του Γιωριάδη, δηλαδή το γραφείο του. Μου το έχει πει από και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Κατάλαβα. Άστρο. Δεν πιάνει μια φορά καλοχέστο. Έλα, γεια.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 Κάτανε μέχρι αργά το πρωί και στην επιστροφή για το σπίτι του σκοτωθήκανε. Τα χανιά ανήμερα τη Παναγία και δεν το βγάζουν ούτε εργατικό ατύχημα. Ήταν και πρωθυπουργό μα. Ε, άμα ήταν πρωθυπουργό, τι δουλειά έχει με εργασία. Οπότε λογικό. Δεν ξέρω, Αποστολή, λυπάμαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που μα δίνει τα φώτα σου και τι ιδέε σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα Αποστολή. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Να σου πόρεσε, λύση μου μια απορία σε παρακαλώ γιατί όλο το καλοκαίρι με βασανίζει. Αυτό ο τύπος από την Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω πού είναι από τις έρευες που έχει τον Κυριάκο στο τσεπάκι του και ο κόσμος λάθος ψηφάει και τέτοια. Το θυμάσαι. Ναι, ναι. Εγώ θέλω Κυριάκο, τον Κυριάκο, τον Λεβέντη που ξέρει και μιλάει και ξέρει και η ελληνικά είναι πολύ καλός, τον έχω μέσα στην τζαντούλα μου αλλά ο κόσμος λάθος ψηφάει Αυτός το μιτσοτάκι εννοούσε σίγουρα, μήπως εννοούσε το Βελόπουλο Αλέες Δεν ξέρω ρε παιδί μου, το άκουγα και τ' άκουγα στο καλοκαίρι γιατί σας ακούω επανάληψη και ο καλά μου και σε έλεγε ότι είναι ο Μητσοτάκης Για δείτε το λίγο, δεν ξέρω για ποιον έλεγε Ζήτω κουλ Ναι, <Δεχερετε αποστόλη> και πάλι ο Μαρκόνι είμαι. Δεν μπορεί να Έλληνες τους Τώρα βάζει. αυτή η δουλειά θα κάνουμε και φέτο. Να, να σου 27 κονέ με Να τη λουκά, λουκά. έχω το μάθει με ζουμπουρλούδικο το πολύ φέτο. κάνει εκεί λίγο πριγγι κοινωνικό πριγγι έργο. Πριγγι εγώ το Και του δυο θα βοηθήσει. Αλλιώ κάτι άλλο, εγώ πάλι Άσε τον δίσκο και την Δίσκο. Σε Δεν μενιάζουν αυτά. Λοιπόν. Η διαστολή, το χρόνο... η διαστολή découvrir... του χρόνου. Να αφήσει διαστολή του χρόνου. Δεν σε καθόλου διαστολή. <tiny> λοιπόν. Η συστολή ]دة. να κοιτάξει. Που δεν έχει καθόλου συστολή και τηλέφωνο χωρίς εδώ.